Στοιχοι 12-20 Ο Χρυσού Κανόν, οι δύο δρόμοι, προσοχή από του ψευδοπροφήτας. 12. Και για να συγκεφαλαιώσω όλα λοιπόν όσα προηγουμένω σα είπα, σα προσθέτω, όλα όσα θέλετε να σα κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσεί ει αυτού, διότι αυτό κατ' είναι ο νόμο και η προφήτε, τον αγαπάτε δηλαδή του πλησίων σαν τον εαυτό σα. 13. Μην αποθαρρυνθείτε από τις δυσκολίες που στην αρχή θα σας παρουσιάσει η εφαρμογή του χρυσού αυτού νόμου και κανόνως. Προσπαθήσατε να έμβετε στον δρόμο της αρετής δια της στενής πύλης, απαρνούμενη των αμαρτωλών βίων σα. Χρειάζεται δε προσπάθεια επίμονας εις τούτο. Διότι είναι πλατεία η θύρα και ευρύχορος ο δρόμος που αποπλανάει στην αιωνίαν να τη κολάσεως και πολλοί είναι εκείνοι που εισέρχονται σε αυτήν, διότι με ευκολία μεγάλη και χωρί τον παραμικρόν αγώνα, εμβαίνει κανεί σε αυτήν. Ο δρόμο τη αμαρτία είναι ευρύχωρο. 14. Πόσον είναι στενή η θύρα και γεμάτο δυσκολία και κινδύνους και πιέσει ο δρόμο που φέρει στην αιωνία ζωή, επειδή πρέπει κανεί να αντισταθεί και να αντιδράσει όχι μόνο στι κακάς παρακινήσει των ανθρώπων, αλλά και στι κακάς συνηθίε και κλήσει του εαυτού του. Γι' αυτό Ολίγοι είναι εκείνοι που ευρίσκουν τον δρόμων αυτών. 15. Εάν δε θέλετε να εύρετε τον δρόμο αυτών τη αιωνίου σωτηρία, προσέχετε να μην παρασυρθείτε από κακούς οδηγούς. προσέχετε από τους ψευδοπροφήτας που έρχονται εις σας με το εξωτερικό φαινόμενο της αθεότητο και ημερώτητος προβάτου, από μέσα των δε είναι και σχροκερδεί, σαν λύκοι που αρπάζουν. 16. Από την διαγωγή των και τα έργα των που σαν άλλων καρπών παράγουν θα τους μάθετε καλά. Μήπω συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλια ή από τους τριβόλους σίκα. 17 Όπως δε δεν συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλια και από τους τριβόλους σίκα. Έτσι κάθε δέντρο χρήσιμων που έχει χυμού καλούς παράγει καλούς καρπούς. Το δε άχρης των παράγει καρπούς αχρύστους ή και επιβλαβεί, 18. Δεν είναι δυνατόν δέντρον χρήσιμο να βγάλει καρπούς επιβλαβής, ούτε δέντρον που έχει χιμούς κακούς να βγάλει καρπούς καλούς. Έτσι δε και ο αγαθός άνθρωπος εναρρέτους πράξεις θα παραγάγει. Ο δε πονηρός και υποκριτής θα δείξει την πονηρία του ή στην διαγωγή του και θα γίνει ευδιάκροτος από του άλλου. 19. Κάθε δέντρον που δεν παράγει χρήσιμων καρπών, κόπτεται και ρίπτεται στην φωτιάν. Αυτό θα πάθουν και οι υποκριτές. 20. Δεν είναι δε δύσκολο να τους διακρίνετε, διότι από όσα είπομεν συνάγεται το συμπέρασμα, ότι ασφαλώς και βεβαίως από τα έργα που σαν άλλου καρπούς θα έχουν, θα τους γνωρίσετε καλά.